Καλημέρα Ποστόλη μου. Καλημέρα. Έχαμε καιρό να τα πούμε γιατί ήμουν λίγο κρυωμένη. Α, είχες το χτυκιό. Όχι Παναγία μου και Χριστέ μου, έχω κάνει εμβόλια. Εγώ, Τι είπα <laughs> να πει, κι άλλοι έχουν κάνει εμβόλια. Αυτό να μου πει. Καλή ε, χρονιά και, σένα, και σε εσένα και στο Θήμιο. Αλλά θέλω να σα πω κάτι, δε η Αποστόλη. Έχει καταλάβει ότι βέβαια δεν αλλάζει κάτι, μόνο ένα νούμερο αλλάζει. Δηλαδή το 21 έγινε 22 αλλά όλα τα όλα παραμένουν ίδια. Το νούμερο <laughs> καμιά φορά δεν έχει να κάνει με χρονιά. Το νούμερο καμιά φορά μπορεί να έχει να κάνει με όνομα Υπουργού ή Πρωθυπουργού. Τι λέτε. Α, μπράβο. Οπότε καλά, νούμερο αυτή. Από εκεί υπάρχει οπότε... μια σταθερότητα. Δηλαδή τα νούμερα. το τελευταίο καιρό είναι ίδια Α, μπραβό, αυτά που το σκοτώνουν τον κόσμο κάνω καταγγελία στις... Κουκουλίτσα, πείτε. Τώρα που δεν έχουμε και Μπογδάνο. Όχι, όχι τέτοια καταγγελία. όχι όχι, όχι. Ε, Είμαι Ολλανδία. Είμαι άρρωστο με COVID. Περαστικά μου. Το λέω μόνο μου γιατί ξέρω τι θα μου πει. Δεν θα σου πω να. Και πάω να κάνω PCR και δεν μου ζητάνε λεφτά. Τι, τι, τι γίνεται αυτό. Τι? τι λέτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κοίτα δεν συνταγογραφεί σε καμία ε, χώρα τη Ευρώπη. Νόμιζα ότι πρέπει να πληρώνουμε περίπου 50 60. Εκεί δεν πρέπει πέρα πέρα να δείξω ότι είσαι Έλληνα, ότι είσαι άπλα. Πε όχι, εγώ θα δώσω. Πλειώ, θα δώσω, Δεν κοστίζει, δεν πει, έδωσα στο παιδί να πήγε μια μπήρα κάτι. Αυτή είναι η ωραία ελλάδα που θέλουμε. Σε σωστό. Οπότε ο άνθρωπο θα βγαίνει και λέει ότι έχουμε το φθηνότερο τέτοια στην Ευρώπη Τι να πω; Έχουμε φθηνέ τιμέ και στα RAPID και στα PCR. Ε, το... Βάλτε ε, το... ένα το... μίνακα το... στην Ευρωπαϊκή Ένωση το... να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότερο από όλου. Τίποτα, εσύ θα πει εγώ θα δώσω. Εγώ θα δώσω. Το, το, το τύπα παριά θα πει ο άδωνη είναι άλλο θέμα. Μην το σχολιάζουμε κάθε τόσο. Σε αυτό γι' αυτό, Ο άδωνη μόνο τέτοια λέει. Το θέμα είναι σε αυτού που παίρνουν τον άδενη σου σοβαρά. Ε, ε, και ακούν τον άδενη γενικώ. Και το Skype που τον προβάλλει συνεχώ. Το αγαπημένο. Άσε αυτό, και... αυτό. Αυτοί εκεί κάνουν δουλειά. Το. Δεν ζούμε σε, σε κανονική χώρα. Μάλλον εγώ δεν ζω καν σε αυτή τη χώρα, αλλά θέλω. Συλληπιτήρια σα αφού. Τα φιλιά μου σ' αγαπώ. Όσον αφορά το θέμα με του καθηγητάδε τη ΑΣΟΕ και του υπόλοιπου αρίστου τη άπια κοινοβουλευτική δικτατορία, η απόλυτη ξεφτίλα τη ολιγαρχία στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Χαίρετε. Χαίρετε, τόσο γρήγορα, μπράβο. Και τι να κάνω, απλώ. Όχι, αφού. καλά κάνει. Αφού με, με, με πρίζει, δεν με αφήνει να μιλήσω. Εγώ σε πρίζομαι, μίλα, πέστε μαλκιά, σορίστε. Σου είπα, ωραία. Α κα... την είπες. <laughs> Όχι, εντάξει, χάρηκα. Είμαι οικογενειάρχη νοικοκυρέω. Μαλάκασε, εγώ θα σου πω τι είσαι. Γεια σου, μα, μα, μαλά. Καλά, εντάξει, έχω μασουρώσει από το πρωί και απολαμβάνω το μαμίσι του Μητσοτάκη. Βγαίνουμε, ενωνόμαστε και προχωράμε. Θέλει να σου βάλω το τραγούδι που ακούω μέσω ταξί. Βάλει. Τι πέθαρο Τι, τι, είσαι, τι μου. Α, αυτά, μπράβο. Ε, τι να κάνω, Απολαμβάνω το γαμί δεν μπορώ να το ο, καλά κάνεις. Τρέψω και το απολαμβάνω. Ναι. Όποτε πες, για. Λοιπόν, τι θέλω εγώ τώρα για την Παρασκευή. Καλό γενική γραμμή. Θέλω να μου βάλεις... Ό,τι έχουν πει το 21 αυτοί του Πρωθυπουργού, τα παρατρεχάμενα τσιράκια του. Δηλαδή, εσύ αν σου φαίνεται πολύ λογική αυτή η αφιέρωση. Δηλαδή, εγώ θα κάνω μια αφιέρωση για σένα, ό,τι έχουν πει το 21 οι παρατρεχάμενοι. Ότι 32 εκπομπέ αφιερώσει. Βάλε το 22. Άντε, βάλει Ζήτα πολύ δηλώσεις. συγκεκριμένο κάτι να στο βάλω, αλλιώ δεν θα σου βάλω τίποτα. Να μου να σου κάνω πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, βάλε μου επειδή μου το Γεωργιάζη που έλεγε ότι. Τι έλεγε τελευταία. Γιατί. Δει... Πόσο λένε εγώ, ε, για τον Α, τώρα. Νείες. Είμαστε συγκεκριμένοι, κολλάμε. Στα yeah. γενικόλογα πρώτη. Ερώτηση. Κουκλάκι τσολιά βγάζετε στο, στο site. Α, ah, όχι, αλλά ωραία ιδέα. Okay. Θα το αγόραζε? Εύκολα, πλάκα μου κάνει. Έχω εδώ και τη γυναίκα και θέλει τον τσολιά να τον ε, κρατάει στα πόδια τη. Α, ah, αφού σκοτώ τσολιά θε εσύ με τρύπε mm -hmm. και τσιτσούνια. Μικρό, μικρό χνοδοτό, ξέρει ρε παιδί. Ah, Α, μα ωραία. και εσύ πόσα θα δίνε γι' αυτό. Ε, εσύ πώ θα το πουλάγε. Δεν ξέρω, εσύ πόσα θα δίνε. Τον deal έτσι θα γίνει. Είμαι ε, σε ε... θέση ισχύω αυτή τη στιγμή. Κάντο με το μέτρο. Πόσο? Κάντο με το μέτρο. Βγάλε τιμή με το μέτρο. Εσύ θα πει πόσο θα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 Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Καλή χρονιά. Θα φανεί, εντάξει, Αν κρίνω από το Γενάρη που δεν τελειώνει, δεν ξέρω πώ θα είναι το υπόλοιπο. Τον φέφαγε στον Πογδάνο, ρε φίλε, να πούμε κι εσύ και ο άλλο. Πώ τον φάγατε, ρε, ρε άτιμε, πώ τον φάγατε. Καλά, δεν είχαμε και καμιά όρεξη τέτοια τώρα, <laughs> συγγνώμη, ε. Δηλαδή προσέχουμε <laughs> τη διατροφή μα. Έχουμε κόψει τι μαρικίε <laughs> και την τρασίλα. <laughs> να σου πω, έμαθα τώρα τη μεταγραφή την καινούργια, δεν έχει ενημερωθεί, φαίνεται. Ποια. Τα <laughs> φετικό την έκανε, φέρνει πλεύριο στη θέση του, ε. Α, εγώ νόμιζα κυρανάκι. Πλεύριο το... Ακόμα όχι, καλύτερα. Κυρανάκι. Το μπαμπά πλεύριο, όχι το γιο. Α Να έρθει εκεί που φεύγει τώρα με το Παπά. Να σε ρωτήσω, μήπω εκεί κυκλοφορούσε εκεί μέσα είδε με καμιά μπλούζα περίεργη και κυκλοφορούσε σε είδε και την έκανε. Και έπαθε κεφαλικό, μπορεί, δεν ξέρω. Ναι, είχα στείλει δύο μπλουζάκια, δεν ξέρω αν τα πειρατέ εσύ, εσύ και ο Θήμιο. Τα σέσαι σε πέ. Μήπω τα φόρησε και το είδε. Λε να είναι αυτά, ε μπορεί. Να σου πω, αυτό ήταν ο σκορπό μου, αυτό ήταν έτσι. Να ξέρει. Άρα Άρα το πέτυχε. Άρα καλά πήγε. Άρα 33% εγώ, εσύ και ο Θήμιο όλοι μαζί το αποκά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 Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Το παλικαράκι που βγει χθε και κάνει τι δηλώσει, προχτέ που κάνει τι δηλώσει έξω στην καληθαία που είπε για την κούβα, που πει όλα αυτά. Έχουν γίνει πάρα πολλέ απολύσει τα τελευταία χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι υπέστατη και πηγαίνει σε ένα σωρό κάρο βλακίε. Το ξέρετε ότι στην κούδα υπάρχουν 13 με 14 ημέρε που δεν έχει πάρει ούτε ένα νερό. Είναι φυλαράκι μου, έχω το τηλέφωνό του. Άμα μα θέσει το δίνω, επειδή ασχολήτε και με ταινίε και με τέτοια και τον εκλετάσαμε λέει, να το πει τα παίξετε καμιά τσόντα, ή να του πίσω ότι τον παίρνω στο γραφείο του σκρέκα ή οτιδήποτε. Ή ότι το παίρνουν σκέτο. Ναι. Στα Τώρα αυτό δεν ξέρω, ρε φίλε ή ο Τουγουσάρη και το παιδί. Να είναι. Να, ναι, να, ναι, να θέλει, ε. Ναι, ναι, ναι, ναι. να θέλει. Όχι χωρί. Ό,τι θε, άντε θες το δίνω και τον εγγλεντά. Εμεί. Όχι, αυτό θα... δεν θέλω. Με ανθρώπου. Δεν θε. Άστο να βγαίνει στον Ευαγγελάτο μόνο, ωραίο σου. Καλά. Εδώ χαιρόμαστε και Έγινε. Έλα, Γιάννη. Άντε, καλή χαρά. Τι κακό είναι αυτό που μα βρήκε Τι κακό είναι, αποστόλη. θα να γι'αχτυπάνει καμπάνε στο χωριό. Εδώ ο κόσμο χάθηκε. Τι, έγινε? Τι, θα, τι θα κάνουμε χωρί το, το φίλο, το ποδάνο. Α, ah, αυτό το δράμα. Ε, ε υπάρχει άλλο. Άστο ah, αυτό τώρα, mm. εντάξει. Υπάρχει θρυνούμε. Υπάρχει Δεν θέλω δράμα. να, να κοροϊδέψω, θρυνούμε. Το άκουσα, το άκουσα. Στο... Λέει το... η μάνα μου στο ε... μνήμα που λέμε. Αυτή είναι η φάση. <ΣΛΗ> Είναι γεγονό. Τι να σου πω ρε, παιδί. Τι να σου πω άστο, άστο. Κου, κουράγιο, κουράγιο. Πήρα να σου ζητήσω κάτι για την παρασκευή. Ε, μ, σέλο του Χάρη Κλίν, το μονομαχία στι έρευε μάντρε. <Τι> Έχει ένα ωραίο σημείο όπου υπάρχει ένας μήνυ διάλογος μεταξύ του Γκαούτσο Κότσο και του Αντρίκο. Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο. Όπου ο Γκαούτσο Κότσο λέει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δικαιωθούμε εντό το τη επόμενη η όλα τα σημερινά σα προβλήματα θα έχουν λυθεί θα τα έχετε ξεχάσει. Οπότε, ωραίο πέρα. Με το, επόμενο, το μίλη, δύο που θα είναι κρίσιμες, αλλά που θα από το τούνελ, δεν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 Σκόνο τα βιτσιά μου με ορμόνες Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος Μ' to στα κρυφά κι ο Μητροπάνος Νικολή, Νικολή, καπετάνι εντερετηλή Χρόνια πολλά και καλή χρονιά Χρόνια πολλά και καλή βραβιά Λέω γενικώς Σε Ωραία. Θέλω να βάλει τον Γεωργιάδη αυτά που έλεγε για τα PCR: Ότι είναι πιο φθηνά κτλ. Και, και αυτόν από τον πειραία που θα τον ελεπιδιάσει και τον άλλον από τη μαγούλα που θα τον εγκαμίσει. Α, έχει μεγάλα και σχέδια, είναι... κατάλαβα. Έχουμε φτηνέ τιμές και στα Rapid και στα PCR. Έχω... Βάλτε Έχω... ένα Έχω... πίνακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότερα από όλου. Αλλά μαλλιά, Λ... είσαι! Κασίσε... Αν έσομαι... η κυβέρνηση επιδοτήσει Rapid για όλο τον πληθυσμό ασταμάτητα και για πάντα, είναι δισεκατομμύρια. Και θα χροκοπήσουμε, θα έχουμε Αυτό θέλετε. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω από εκεί, θα τον κόμπλο λιπιδίες. το ξέρεις. Το rapid είναι, επαναλαμβάνω, το φθηνότερο στην Ευρώπη. Τελεία. Έχετε καλή κυβέρνηση και έχουμε τη φθηνότητα τιμή στην Ευρώπη. για την ψήφαση και την εκλογή σας. Άντε ρεξε, μαγάνι Ya se me hiciera, enitgiaita, que si lo sigo tú la diwawancara Ko papaki vai li bottamnya Ten vai to papakis ti botaamnya.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 Πολλά λάθη. Ότι τα εμβόλια έπρεπε να τα έχει βάλει στα πανκάκια που κάθεται έξω ο κόσμο, με το που θα κάθεται να μπαίνει κατευθείαν στον κόσμο για να. Ωρίστε, πάλι μπροστά μην... ο Πετράκος. Πετράκο. Για να μην τα αντιδρά. Κάποια στιγμή μέσα στο χαρτοφυλάκιο το ευρωπαϊκό θα πρέπει να βάλουμε και τι θεραπευτικέ επιλογέ. Μπράβο, Ακόριμου! Μπράβο, νεφέτη μου! Έχουμε ήδη εγκρίνει σε κοινοτικό επίπεδο έναν αριθμό θεραπευτικών επιλογών. Μπράβο, Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μαζικής αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτών των θεραπευτικών ουσιών. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει όταν πια βγαίνουμε προς το τέλος των εμβολίων. Πούλα μου, θα δει Η πρέπει να γυμνεί. Τι λέτε, <Ροί> Σε ένα τηλεπαιχνίδι που Κόσμε μου, κόσμε. Αγού! <Το> λοιπόν, τη φάρσα με το λύκο σοβάλλει. Την είμασταν? Όχι. Έλα, με το ανεμολόγιο. Μην καλή. Με το ανεμολόγιο? Ναι, ναι, το ανεμολόγιο. Μα κάτω του χέρι, θε να τη μου φάρσα. Ναι, ναι, το αγού του λύκου. Α το Καλά, θα το δω.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 Όχι πρέπει να μπει ζώο αναγκαστικά. Ποιο ζώο προτιμάται, Να βάλουμε ελάφι, πώ κάνει το ελάφι, δεν ξέρω. Να μα βγάζει το λύκο να κραβγάζει έτσι. Τι του χρωστάμε. Τι θέλετε, αλεπού κότα. Όχι τίποτα από αυτά. Πρέπει να μπει ένα ζώο. Να θέλετε να μου κάνετε σε ένα ηχητικό να το βάλω. Τουλάχιστα ήξενο. Κι εγώ μετανάστη και εξόριστο ήμουνα μαζί σα. Εγώ ήμουνα πολιτικό κρατούμενος 6 μηνών από τη φούτα. Πουλή καμπελο. Τσιου, τσιου, τσιού. βγάζω άχχχχχχχχχχχχχχχχχχνα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή προς μίμη του Τιμάρα του Πανούσις 13ου μηνός που κλείνουμε 4 χρόνια θέλω το 10.000 βάτ το τραγούδι του. Όχι άλλα τα τραγούδια για το μεγαφιλίθος Τσιχλότερα γκουτάκια χωρίς μαγειά και ήλκος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 Δέκα χιλιάδες βάτ Να κλάσσουνε πατάτες οι μπάτσοι και τα μάτ Ναι, γεια σα. Μια αφιέρωση για τον Παρασκευή θα μπορούσα να έχω, παρακαλώ. Βεβαίω. Θα ήθελα να βάλετε την κυρία Μενζόνη να μιλάνε, και όταν τη απευθύνουν το λόγο και την καλούν με το όνομά τη, να βάλετε το στίχο που κάνει ρήμα από το τραγούδι Ολέθριο Ρήγμα ΜΜΔ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Το δέλτα δεν ξέρω τι σημαίνει, με ενοχλεί όμω το υπονοούμενο του. Έχει τρει θελίτες. Καταλαβαίνω. Είναι, πάρετε, δεν θα... πιστεύω να είναι αυτό που μα ενώνει. Μικροπονι, Όχι. Α, εντάξει. Είναι. Αλλά όταν σουρώνει. Α, ή όταν σουρουπώνει. Η <sharp> <sharp> μεγαλώνει. <sharp>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 Είναι μια αποτελεσματική υπουργό. Το Λιγνάδης πέρα των όλων των άλλων μα εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Και θεωρώ ότι κυρία Μενδώνη... ΣΚΑΣΜΟΝΟΝΟΝΗ Δεν σώσαν ούτε την παριμπόπη, ούτε μας. Είναι διπλένα νίκανη λοιπόν. Μιτσοτάτη, γαμ***σε γαμ***να, γαμ***να. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Τα παιδιά που είναι 5, 10, 15 χρονών και μου λένε που πάει η Ελλάδα κύριε πρόεδρε. Γραφείο σαν αγρίμι. <Ρι> <Ρι> Πες <ατέλειο το> <Ρι> Είμαστε Έλληνες. Μια φιλήρω την θέλω, το εδώ βαδίζουμε κύριοι, αλλά θα λες, ο Μινάς με την ανέτα, που το Δήμο δεδελο, ο Χριστάκη με Όλοι τα ρήματα βάλει, το κόλλησε, και κόλούσανε". Εσύ το είπες τώρα. Κόλισε. Καταλαβέ. Εντάξει, δε δικιά μου τη φωνή. Δεν είναι κάτσε να πω. Ο μινάς με την ανέτα. Αγία μου. <laughs> θα το πω εγώ, θα το πω. Ο μινάς με την ανέτα! Τι λέει μετά. που, είσαι, που και εγώ τώρα, φρέν. Που, είσαι, που να του κι εγώ. Μπράβο, και όλο Κόλισαν το Δήμο του τρελό που κόλισε ο Χριστάκης με την ΤΕΤΑ και κόλλησαν μετά και τη ΖΟΖΟ Κόλισο ο Μιχάλης με τη ζέτα που κόλλησαν μετά και τη ζωζό. Το λέω για να τελειώνουμε έγινε η Βαριέσαι να την κάνεις μου φαίνεται δεν θέλει να πάρει την ΖΕΡΠΟΚΕ σου Θα στο κάνω βρε μαλάκα. Ε ε ε Κόλλησε Η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άνα και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη Κόλλησε. και ξανά... Κόλλησε Ξανά Κόλλησε Η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα που γνωρίσει τη Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη Γουσταρά και εγώ Συγγνώμη γιατί βίχω, το κρύο απλό. είναι έτσι λέμε Για χαρά! Για περισσολή και την Παρασκευή. Για να βάλει το γονίδι, αυτά που λέει τα δικά του εκεί, και να κάνει ένα ωραίο μίξ με τα τραγούδια του, όπω ξέρει εσύ. Οκ, okay, έγινε. Να γαλά! Για χαρά! Για χαρά! Εγώ yeah. θα σου πω, τι έχω δει, θα μου πει: είχε πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου. Ε, σε πιστεύω, ρε φιλέ. Πολύ καθαρό. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα. Στη θάλασσα, όταν ήσουν άσταση. Όχι, στο διάστημα. Έχω πετάξει μαζί σου. Στο διάστημα. Τρέκανε άκρη! Ρε. Τα σημάδια να πιάνεις Αυτό που έχω ακούσει από σένα, λε για τον Άγιο Στέφανο. Αυτό το είδα όταν ήμουν 7 χρονών. Τον είδα μπροστά μου που ήρθε να με αγκαλιάσει. Και φοβήθηκα και βάλα τι φωνέ και τη μάνα μου, α πούμε. Μάνα! Ένα τρελό γύνε στην πόρτα. Κουνάω αντικείμενα, χαρτιά και αυτά από μακριά, ναι. Με την ενέργεια? Ναι, ναι, έχω. έχω Πώ το λένε αυτό, παιδί? Βιοενέργεια. Είναι ο συγχρονισμό τη κοινότητα σε μια ηλεκτρομαγνητική κυματοσυνάρτηση. Δηλαδή, άμα σου κάνω στο κεφάλι έτσι, το μυαλό σου μέσα θα κουνηθεί. Σταμάτα! Κέτσι, γιατί περίεργα την είδα. Αυτοί που μα ακούνε και με ξέρουν, ξέρουν. Σου έχω εμπιστοσύνη στα μάτι μου. Εγώ δεν το λέω για να μου έχει εμπιστοσύνη. Με ρωτά, σου Και λίγα τι είπε. Είμαστε Έλληνες! Είμαστε Ελλάδα! Είμαστε Έλληνες! Είμαστε Έλληνες! Συγκλωστική Είμαι ψήλος η ποτούλα, από την πρώτη στιγμή Στα δε Εμένα μαρέσει αρέσει το 8 αρνεί <laughs> πάει το παπά... Υπόταμια κύριε Τσίπρα, κύριε Μισοτάκη; Αποστολή. Έλα. Έλα. Καλή χρόνια. Όπω θυμάμαι, που χάσαμε τον στο τζιμάκο, Οπότε νομίζω πρέπει να σε να βάλει τον Πανούση. Όπω είχατε κάνει στην Ελνοφρένια τον Νεοέλη Το βάζω το κάθε χρόνο γιατί αξίζει. Παρίσι, μα τα λόγια του Γιότε. Άράσει πολύ χαμένο είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε; δεν γίνεται.